Είπε ο Μηρτία, σύρο σπουδαστή στην Αλεξάνδρεια, επί βασιλεία Αυγούστου Κόνσταντο και Αυγούστου Κωνσταντίνου, εν μέρει εθνικό και εν μέρει χριστιανίζον. Δυναμωμένο με θεωρία και μελέτη, εγώ τα πάθη μου δεν θα φοβούμαι σαν Το σώμα μου στι ειδονέ θα δώσω, στι απολαύσει, στι ονειρεμένε, στες, στες, στες τολμηρότερε ερωτικέ επισημίε. Στες λάγνες του αιματός μου ορμές Χωρίς κανέναν φόβο Γιατί όταν θέλω Και θα έχω θέληση Δυναμωμένο σωστά με θεωρία και μελέτη στι κρίσιμες στιγμές Θα ξαναβρίσκω το πνεύμα μου Σαν πριν ασκητικό